Αναγκαστική απαλλοτλίωση με το αιτιολογικό της εθνικής σημασίας. Μπορούν αυτή τη στιγμή να, να ισοδοτώσουν και ολόκληρα χωριά, ολόκληρες πόλεις. Γέλαπα, γέλα σου λέω. Είχε ασχοληθεί κανένα για τον επιφανή λόχο, ακόμη μέχρι σήμερα τα νομικά τμήματα των κομμάτων, ένα ένα κόμμα να βγει να μιλήσει.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 Καλή σα ημέρα κυρίες μου και κύριοι Από το ράδιο Άρτα του 101,5 Εδώ είμαι Είμαστε εδώ με την εκπομπή στον τοίχο Ο Γιάννης Λαζάρου είμαι Εσείς μπορείτε στο 2681 να μας πάρετε κανένα τηλεφωνάκι Να μας λέτε τα ωραία σας Κυρίες μου και κύριοι 81, λοιπόν, 4.060 Θα μας πείτε κανένα ωραίο Εδώ θα προσπαθήσουμε να ρίξουμε καμιά ματιά και σήμερα Σε αυτά τα οποία μας συμβαίνουν Μας λέω, γιατί δεν είναι για όλους Δεν συμβαίνουν σε όλους Λοιπόν, κυρίε μου και κύριοι, ευτυχώς Που γίνεται και καμία τέτοια να πούμε εορτή Για την εθνική πάλι γένεσία. Και παίρνει λίγο τα πάνω σου, ρε παιδί μου, ακούγοντας τις δηλώσεις των... των... πώς να το τους πω τώρα... των original πατριωτών. Να με για πολύ πατριωτήλα τώρα, ναι. Ε, και λες ρε, πα, πα, πα, τι είναι τούτη, ρε παιδί μου. Τι πλαπούτες είναι τούτη, δόνα, Τι καρά τι σκάκιδες και τι κολοκοτρονέ πα, πα. Είναι καθιερωμένο κάθε χρόνο τέτοιες μέρες, τέτοιες μέρες ναι, να μουγκρίζουν, να λένε τα Άγκρ Μούγκρ τους Χωρίς να ξέρουν τι λένε ουσιαστικά, απλά λένε κάμερες, φώτα, καταλαβαίνεις τώρα, γραβατούλες, ναι διάφορα Και ο, ο, ο, ο, ο λαγός να πούμε νιώθει το... Συρνιάζει από εθνική υπερηφάνεια Λοιπόν που λέει μ μου είχαμε και τους γονείς Οι οποίοι διαμα... διαμαρτύρονται λέει γιατί δεν τους άφησαν να δουν την παρέλαση των παιδιών τους Και η παρέλαση έγινε με πριβέ... σε πριβέ κατάσταση με προσκλήσεις και τους, ε, τους έδειχναν, βέβαια, είδες τους έδειχναν αυτές τις ιστορίες. Πάντως οι γονείς για το, ούτε για το σήμερα των παιδιών τους διαμαρτύρονται, ούτε για το αύριο, ούτε για το μέλλον. Η παρέλαση είναι το πρόβλημα. Τι πάντων, αυτά συμβαίνουν, δεν μπορείς να τα... να τα... Απο... μόνο να τα αποφύγεις δεν γίνεται με τίποτα. Αλλά είναι η πραγματικότητα, πώς θα γίνει τώρα. Είναι η πραγματικότητα, τέτοιες μέρες βγαίνουν, λένε διάφορα, κάνουν διάφορα ε, Ήταν γύρω στις 2-3 χιλιάδες επίσημοι προσκεκλημένοι εκεί απάτη διάφοροι υπάλληλοι του κράτους οι οποίοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα ούτε να μουτζόξουν ούτε να φτύσουν τους, ε, ε, τους επισήμους λες και στην υπόλοιπη Ελλάδα ανεξαιρέσεις εκεί στα Γρήνιο έναν ταλέπορο που τους έριξε μια περιποιημένη μουτζα βγήκε μόνος του μέσα από το πλήθος Λοιπόν, κύλησε και η χθεσινή μέρα με παρελάσεις. Είναι η ελεύθερη Ελλάδα, ρε παιδί μου. Κάνει παρελάσεις με, πώς τα λένε, με οδοφράγματα. Σιδερόφρακτες παρελάσεις. Στο αγρίνιο λοιπόν, όπως λέγαμε, είχαμε μια αντίδραση ενός ανθρώπου, ο οποίος τους έριξε μια περιποιημένη μουτζα και στην Καλαμάτα. Ορίστε, παρακαλώ. <ΣΣΣΣ> ναι. Όλα τηλεοπτικά είναι, αγαπητέ μου. Είναι όλα τηλεοπτικά. Σου λέει τι θέλει τώρα να τρέξει στου δρόμου να μα ενοχλά και εμά. Μας... Μα ενοχλά, ρε παιδί μου να πω. Κάτσε σπίτι σου εδώ, σου κάνουμε χολιγουντιανή παράσταση. Βάλε δηλαδή τα, τα λεφτά που δώσαν χθε για την, α, κάτι ασφάλεια, ιστορίε, τηλεοπτικέ καλύψεις και τέτοια. Να πούμε χτίζανε, μάλλον λειτουργούσαν πέντε νοσοκομεία για ένα χρόνο. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι, έτσι διαχειρίζεται το χρήμα η πατριώτη. Είχαμε λοιπόν την αντίδραση του 56χρονου στο Αγρίνιο, ο οποίο πραγματικά του έριξε μια περαιποιημένη μου τζάρα, βγαίνοντα από το πλήθο, και στην καλαμάτα μια ένταση μεταξύ ματ και πολιτών μετά την παρέλαση. Επίσης ένας απελπισμένος στα τρίκαλα. Μια μέρα δηλαδή αυτό θα χειρουργηθεί σήμερα και μια μέρα πριν χειρουργηθεί, φώναζε κατά τη διάρκεια των εορτασμών εκεί. Του έριχνε διάφορα να πούμε ωραία πολιτοίκια. Αλλά αυτά είπαμε είναι μεμονωμένε καταστάσει όπω και για αυτή την κατάσταση ολάκαιρη. Μόνο μεμονωμένε καταστάσει θα συμβαίνουν. Ε, καθ' όλη τη διάρκεια μέχρι να επιβληθεί η πλήρωση, η απόλυτη κατοχή, δηλαδή να μην κουνιέται φίλο. Αυτέ τις μέρες είχαμε και τις ε, ε, φωνασκίες, πώς να τις πεις να πω, με τα γαυγίσματα, κάποιων ε, πατριωτών οι οποίοι ε, ε, ανήκουνε στην ευρύτερη αριστερά, μέσω του ποταμιού, όπως ο κύριος Δήμου. Ο κύριος Δήμου είναι, ήταν διορισμένος από το Ζουρνατζή, ε, πρόσωπος των διαφημιστικών... Ε, Κάτι ιστορίε τότε θα τα βρω και να σα τα πω. Επί του Ζουρνατζή, τον έχετε ακουστά. Ε? Ήταν στην εφταετία. Ναι Τώρα είναι τη ευρύτερη αριστερά με το ποτάμι. Αλλά εντάξει, α μην μείνουμε σε αυτά. Είπαμε στην Ελλάδα ότι δηλώσει είσαι και χώνεσαι άνετα σε χώρου οι οποίοι σε ξεπλένουν. Αλλά τέλο πάντων, βγήκε ο κύριο Δήμου με ένα άρθρο του και μα είπε διάφορε ιστορίε. Ε... Ο κύριο Δήμου. Σε αυτό το άρθρο, για να μην ε, γινόμεθα και εντελώ bit για bit. λοιπόν, ε, είπε και αλήθειες Μισές αλήθειε βέβαια, αλλά είπε και ψέματα. Και βέβαια, Ελληνάρα μου, ε, στο εξήντο το οποίο θα σταθούμε, είναι η μέρα η οποία επέλεξε για να ε, κάνει αυτό το άρθρο Επιτιθέμενος για μία ακόμη φορά. Σε αυτό που επιτέθηκε Και να πούμε Ότι δεν γίνεται ιστορία Ούτε με ένα άρθρο Ούτε με μια εκπομπή Ούτε σε ένα τηλεοπτικό πάνελ Ούτε με τα γαυγίσματα κάποιων Οι οποίοι ανακάλυψαν ξαφνικά Μετά την, μες την τρελή χαρά 30-40 χρόνια ότι έχουν το γονίδιο Του Λεωνίδα για να μας σώσουν <Και> Δεν γίνεται ιστορία Η ιστορία είναι, κάτι, είναι Απόλυτο Θέλει έρευνα, θέλει σεβασμό Θέλει χρόνια και χρόνια και επίσης, εκείνο το οποίο διαπιστώνουμε, από αυτούς οι οποίοι παίζουν με την ιστορία, είναι ότι τη χρησιμοποιούν κατά το δοκούν. Τους συμφέρει αυτό, το λένε. Δεν του συμφέρει το άλλο, δεν το λένε. Του συμφέρει να ταυτιστούν με κάποιους, ταυτίζονται. Δεν τους συμφέρει να ταυτιστούν, δεν ταυτίζονται. Δεν είναι η ιστορία αυτή. Αυτό είναι τηλεοπτικό παιχνίδι για να τσιμπάνε ή όχι οι του ενός ή του άλλου από κόμματος. Μην ξεχνάτε ότι δεν πέρασαν και πολλά χρόνια που έρεαν τα γάλατα, τα μέλια και τα γρικά κρασιά για να δουν οι Έλληνες τη χολιγουντιανή παράσταση των 300 στην ε, τηλεοπτική οθόνη και να νιώσουν υπερήφανοι. Δεν δε, δε, δε, δε πέρασαν, έρεαν τα γάλατα ακόμα, ήταν ακόμα Έρε, να πούμε... Το πουρο και το οΐσκι Τότε ένιωσαν υπερήφανοι Είδαν τους 300 στο, στο σινεμά Εκεί τη Χολικουντιανή Παράσταση Αυτά τα ωραία είναι Αυτά τα ωραία συμβαίνουν στο τηλεοπτικό θέατρο Της τηλεοπτικής δημοκρατίας τους Με εκφράσεις πια όπου ε, Δεν σημαζεύεται από πουθενά το πράγμα Η κυρία Κανέλη χαρακτήρισε τσοβλάνη τον κύριο Τσίπρα γιατί στον ντοκιμαντέρ το οποίο του κάνανε για την ευρωπαϊκή του προβολή δύο αγαθά παιδιά από τη Γαλλία, Ελληνόπουλα παρατηρούσε το σφαλιάρα που έτρο για τον Κασσιδιάρη και γέλαγε και είπε ότι είναι Τσόγλαν Η τηλεοπτική αρένα θέλει αίμα η τηλεοπτική αρένα για να κερδίσεις θέλει ε, πράγματα για τα οποία άλλες εποχές δεν θα τα αποδεχόταν ο εγκέφαλος του, του απλού ανθρώπου ρε μου Δεν μιλάμε για αυτούς τέλος πάντων που έχουν μια ευρεία ε, αντίληψη ε, της ε, κολτούρας και της προοδευτικότητας Αλλά μιλάμε για εμάς για τα κοινά ανθρωπάκια ε, η, η κατάσταση δεν έχει ξεφύγει απλά κυρία μου και κύριέ μου Αγαπημένα μου Ελινάρα Είναι τελειωμένη Η τηλεοπτική οθόνη Για να κερδίσει οποιοδήποτε κάτι Θέλει αίμα Θέλει Θέλει καταστάσεις Τις οποίες δεν χωράει Η κοινή λογική Αν έμεινε, αν υπάρχει πια Στην Ελλάδα Και βέβαια βγήκε ο κύριος Παπαδημούλης να υποστηρίξει τον κύριο Τσίπρα και να κατακεραυνώσει την κυρία Κανέλη που και μας είπε, δηλαδή μένουμε στο ότι είπε ότι η αριστερά τέλος πάντων δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τέτοιες εκφράσεις. Δεν κατάλαβα δηλαδή ποια, για ποια αριστερά αναφέρεσαι και για ποιες εκφράσει Τέλος πάντων όλα γίνανε στα μέτρα που τα γουστάρει ο καθένας που έχει μια ομάδα, ένα κόμμα μια κατάσταση στα μέτρα που τον, ε, που τον εξυπηρετούν αυτόν για να εξυπηρετήσει τα οποιαδήποτε αφεντικά του ε, Ελληνάρα μου οπότε μη έχοντας και τίποτα άλλο να κάνει ο έλνας και ε, καθυλωμένο μπροστά σε αυτό το πράγμα το οποίο του μέσα από το οποίο ζει για την τηλεόραση αναφέρομαι βλέπει και ακούει τα πάντα πια τα πάντα και σίγουρα δεν είδαμε ούτε ακούσαμε τίποτε ακόμα. Μουσική Αυτά τα ωραία Μουσική χοντρικά συνέβησαν χθες με πρώτο βιολί το του κουτσονάτο πρόεδρο της δημοκρατίας ο οποίος μας είπε ότι παλεύουμε σαν τους τότε Έλληνες να των το μνημόνιο κάτι διάφορα τέτοια Μουσική να κάνεις. Τι να κάνει, τι να ακούσεις ποιο, τι να δεις και τι να ακούσεις Πάνω όλα <μή> Όλα λέμε <μή> Βέβαια Μέσα σε όλα αυτά Γινόμαστε κουραστικοί Και λέμε ότι η, Την πραγματική τους δουλειά Που είναι να καταστρέψουν Αυτή τη μερίδα του λαού που είναι να καταστρέψουν Και να παραδώσουν ε, Τα πάντα δεν τις σταματάνε, τις συνεχίζουν. Τις συνεχίζουν τη δουλειά τους. Δηλαδή, για παράδειγμα, μέσα σε όλη αυτή τη γελειότητα την οποία παρακολουθούσες χθε. λοιπόν, έχουμε ένα ψηλό, θα έλεγα, ηλεκτροσοκ, ψυλό ηλεκτροσοκ από την αγαπημένη μας ΔΕΗ, η οποία διαχειρίζεται το κοινωνικό αγαθό που λέγεται ηλεκτρικό ρεύμα και θα μας κάνει αυξήσει στα χαμηλά οικιακά τιμολόγια της ΔΕΗ αλλά και στα αγροτικά τιμολόγια. Κατάλαβε. Είναι απαιτήσει της τρόικας αυτές, αυτά τα έχουν συμφωνημένα, ήταν που κάναν αντίσταση, έτσι. Λοιπόν, οπότε θα κάνουν εξορθολογισμό των τιμολογίων και στα χαμηλά τιμολόγια θα κάνουν αυξήσει όπως και στα αγροτικά τιμολόγια. Τώρα εσύ μπορεί να, να έβλεπες, ας πούμε, και να, ε, το δράμα του γονιού που δεν μπορούσε να δει το παιδί του στο Σύνταγμα στην παρέλαση. Αλλά αυτός δούλευε για την αύξηση των τιμολογίων τη ΔΕΗ. Διότι ο, ο, το δράμα του γονιού που δεν είδε το παιδί του στην τηλεόραση ήταν μπροστά του, ήταν τα κάγκελα ήταν η απάτη. λοιπόν δεν είναι το δράμα της αύξησης του τιμολογίου και όλα αυτά Λοιπόν, έρχεται λοιπόν μια καινούρια ιστορία με... και οι αλλαγές αυτές στο τιμολόγιο δεν είναι τυχαίες αφορούν πάνω από 2,5 εκατομμύρια νοικοκυριά με κατανάλωση μέχρι 800 κιλοβατόρε στο τετράμινο έτσι οι οποίες τιμολογούνται κάτω του κόστους και στις αγροτικές καταναλώσεις, οι οποίες επιδοτούνται. Έρχονται λοιπόν να σου θυμίσουν ότι εδώ είμαστε εμείς οι πατριώτες, που σαν άλλοι κολοκοτρονέοι σχιζόμαστε για να σε σώσουμε, να σε ελευθερώσουμε. Τόσο απλά, τόσο απλά. Παρακαλώ ναι. Σωστό. Σωστό. Πολύ σωστά παρατηρεί εδώ ο φίλος μας Ότι δεν σου λέει Τι ωραία τα αλλάζουν για να τα βρουν έτοιμα οι ιδιώτες. Διότι τι θα κάνεις μετά Όταν το, το ρεύμα, Όταν το τιμολόγιο θα έχει αυτή τη τιμή Θα κάνεις επανάσταση εναντίον του ιδιώτη Ο οποίος θα αγοράσει θα αγοράσει λέμε τώρα στους, στους οποίους θα παραχωρήσουν is... την κονόμα από αυτό το κοινωνικό αγαθό is... όπως βλέπεις λοιπόν για τα πραγμα... πραγματικά προβλήματα δεν φωνασκεί κανένας ούτε αρπάζονται μες στο εθνικό τους κοινοβούλιο ούτε στο, στις, στην, στα εθνικά τους πάνελ εκεί που μας λένε τις απόψεις τους ναι έχουν και τέτοιες μπορεί να πλακωθούν για το για, το... για κάθε θέμα για την ουσία για τα πραγματικά προβλήματα του λαού δεν μπρακώνεται κανένα. τώρα ας πούμε έχουν αυτό το πολυνομοσχέδιο το οποίο θέλουν να περάσουν Έτσι το οποίο πολυνομοσχέδιο έχει τα πάντα μέσα έχει κατά τη συνήθι πρακτική και αντάρτε, οι οποίοι στο τέλος πάντα ψηφίζουν ναι. κοίτα να δεις τώρα τι μέσα στα τι περνάνε στο πολυνομοσχέδιο για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας Προβλέπετε ότι οι πολιοδομικές υπηρεσίες, πρόσεξε, πρόσεξε στις οποίες κατατίθενται δικαιολογητικά για την έγκριση της τοποθέτηση των κατασκευών και που έχουν αδειωτηθεί ή αδειωτούνται από την ΕΕΤ, τέλο πάντων, σε εφαρμογή του προγενέστερου νόμου ΤΑΔΕ, νομοθετικού πλαισίου, υποχρεούνται εντός δύο μηνών από την κατάθραση των δικαιολογητικών να αποφανθούν αιτιολογημένα επί τις και πληρότητες και Πρόσεξε. Αν αυτό το διάστημα παρέλθει χωρίς απάντηση της πολεοδομικής υπηρεσίας θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί η πολεοδομική έγκριση και η κεραία δύναται να ηλεκτροδοτηθεί μετά από υποβολή σχετικής υπεύθυνη δήλωσης προς την ηλεκτρική εταιρεία. Τώρα να μην το αναλύσω αυτά. Με λίγα λόγια μεγάλε, αυτό τι σημαίνει. Ότι θα βάζουν και θα κάνουν ό,τι τους γουστάρει επειδή αυτά τα υπογράφουν και τα περνάνε οι κολοκοτρονέοι στα πολυνομοσχέδια έτσι τσουπ, εκεί λοιπόν που έχεις μπορείς να το παρακαλώ έτσι σωστά ναι. θα κάνει αντίσταση ο ιδιώτης που θα πάρει τη δεή θα του λέει δεν θέλω να σου πουλήσω και άλλο ρεύμα είναι είναι πράγματα είναι, είναι η πραγματικότητα Με την οποία, με την οποία πραγματικότητα Δεν ασχολείται κανένα. Κα κανένα Η πραγματικότητα των νεκρών μας Όχι μόνο από αυτοκτονίε. Από τη γρήπη που λέγαμε Ξεπέρασαν πόσοι είναι θα δούμε σήμερα ξεπέρα, Πρέπει να ξεπέρασαν του 110 Και είναι το θέατρο του παραλόγου έτσι, Να σου παρουσιάζουν ελληλοφανή Καρτούν τα οποία το παίζουν Πατριώτες διορισμένοι σε θέσεις και ψηφισμένοι φυσικά από σας λοιπόν στην τηλεοπτική αρένα για να περνάει η ώρα με την ουσία δεν ασχολείται κανένα τώρα λοιπόν με το, με το νομοσχέδιο που οι φαρμακοποιεί και οι ταξιτζίδες τους, τους φαρμακοποιούς και τους ταξιτζίδες τους κολλάνε στα κάγκελα λοιπόν με την ελεύθερη αγορά και όλα αυτά τα πράγματα επανήλθε η ιστορία που τότε τους φτάξαν κάτι, την κάνανε κι τους άλλους να βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Το φίδι λοιπόν όπως βλέπεις φίλε μου είναι εκεί και σε περιμένει ώρα με την ώρα, μέρα με τη μέρα εξαφανίζοντας κάθε τι το οποίο είναι ε, πώς να το πούμε τώρα μπορεί να, να αποδώσει σε έναν Έλληνα σε έναν άνθρωπο εδώ στην Ελλάδα για να κατακτήσει τη ζωή του. Θα έχουμε μέτωπο τώρα ταξιτζήτων και φαρμακοποιών κατά του πολυνομοσχεδίου λοιπόν διότι λύθηκε το θέμα με το γάλα όλα αυτά περνάνε στο πολυνομοσχέδιο έτσι και ε, θα έχουμε μέτωπο καταλαβαίνεις λοιπόν ότι αυτά τα μέτωπα ανοίγουν απλώς για να κλείσουνε Πραγματικότητα λοιπόν είναι αυτή, ότι ουδής ασχολείται με την, με την ουσία, με τα πραγματικά προβλήματα. Επίσης, άλλοι δύο Έλληνες μέσα 24 ώρες μας αποχαιρέτησαν Αυτοκτονώντας, μια 29χρονη στη Ζάκυνθο, με καραμπίνα, και ένας 46χρονος επιχειρηματίας πατέρας τριών παιδιών στην Πρέβεζα, είπαν σας, γεια γεια σα, δεν αντέχουμε άλλο. Είναι θέματα τα οποία δεν αγγίζει κανένας πολιτευόμενος, αντιπολιτευόμενος. <Το> Όπως επίσης ε, για την ουσία των προεκλογικών ε, ρουσφετιών, τα οποία αμολάνε πέρα από το πεντακουσάρικο που θα σας δώσει ο Σαβαράς από το Λοιπόν, τώρα κάνουν ταμείο πρόσεξε ανεργίας, για τους απολυμμένους δημοσίους υπαλλήλους από τον ΟΑΕΔ Ταμείο Ανεργίας για τους απολυμμένους δημοσίους υπαλλήλους από τον ΟΑΕΔ Σου φωνάζουνε, Μην ξεχνάς Οι εκλογέ έρχονται Εδώ είμαστε Θα τακτοποιήσουμε Ματώνα, Ματάνο Επιδόματα Ανεργίας Μέσω του ΟΑΕΔ Εκείνο τ' άλλο Μεγάλε Σε λυπηθήκανε βλέπεις Σκεφτήκανε το μέλλον σου Παρακαλώ Mm. Ναι Ναι mm. Το, ξέρω. Το, ξέρω. Το ξέρω Για ποιο λόγο να παίρνουν χρήματα δουλεμένα άλλων ανθρώπων θα μας απαντήσει, ξέρω, εγώ, ένας αντιπολιτευόμενος, ρε μου, τόσα κόμματα είναι στην αντιπολίτευση. Mm -hmm. Το Κουκουέ, -Ε, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο, ο ΑΝΕΛ, το άλλο που Χρυσί Αυγή, ξέρω, ποιοι άλλοι είναι. Mm -hmm. Είναι και κάτι ανεξάρτητη, βουλευτέ. Mm -hmm. Για ποιο λόγο. Mm -hmm. Γιατί έτσι γουστάρουν να, να κάνουν αυτά τα προεκλογικά τους και το θέμα δεν είναι αυτά τα προεκλογικά μεγάλα. Αυτά τα προεκλογικά τώρα για τις αυτοδιοικητικές και τις ε, ε, ε, ευρωεκλογές. Το θέμα είναι το γέλιο. Το πικρό γέλιο της αρκούδας θα πέσει όταν αποφασίσουν να κάνουν ε, ε, εθνικές εκλογές και άide να τις κάνουν ε, το, τι θα βγάλουν, τι θα, τι θα βγει ω αποτέλεσμα, αυτό που θέλουν θα βγει, με το μετά. Εκεί θα πέσει το γέλιο της Αρκούδας. Βέβαια κάποιες, κάποιοι άνθρωποι αντιδρούν, μαθαίνω εκεί πάνω, α πούμε στο Γεια σου Εκώστα, καλημέρα εκεί αν ακούτε στην Κουζάνη και αν δεν ακούτε πάλι η καλημέρα σας. Μαθαίνω και σε όλους τους άλλους φίλους που ακούνε μέσω Ιντερνεδίου ή άλλων σταθμών την καλημέρα μας, αλλά μαθαίνω εκεί πάνω στο Βελβεντό κάνανε δημοψήφισμα και σε 1450-1500 ψήφου για να λάβουν το δημοψήφισμα. Πώς το λένε ρε παιδί μου, κάνανε ένα τέτοιο οι άνθρωποι Και για, να, για το αν θα λάβουν μέρος στις αυτοδικητικές εκλογές ή όχι Και γύρω, από τους 1500 περίπου που ψήφισαν Μόνο οι 470 ψήφισαν ναι Δηλαδή να ψηφίσουμε στις Οι άλλοι ψήφισαν να μην κατέβουμε να ψηφίσουμε στις ε, ε, Πώς τις λένε, αυτοδικητικές εκλογές Θα έχουν το λόγο τους οι άνθρωποι Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά κυρία μου και κυρία μου Έχουμε και τον ταλκά μας με την Ουκρανία Έχουμε τον ταλκά μας με τα αεροπλάνο Μας έχουν πήξει με τα αεροπλάνο τώρα Ψάχνουν να βρουν τα αεροπλάνο Λοιπόν αλλά μα βρει τα αεροπλάνο χαιρετίστε μου Αλλά θα δώσουν λέει 36 δίστορα στην Ουκρανία Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να αποφύγει τη χρεοκοπία Και έναν εκεί το εκ των φασιστών τον Μουτζίσκο τον βρήκαν ε, καλαμπόρτσι με τα πόδια πάνω να πούμε τον καθαρίσανε ε, τι να κάνεις ε, από, μας, από τις εικόνες που μας μεταδίδανε τα δημοκρατικά κανάλια και της Ουκρανίας αλλά και της Ελλάδας ε, μπορούσες να κάνεις συζήτηση με το Μουτζίσκο σε πιο ακριβώς θέμα και βέβαια αυτά, αυτά πως ακουμπάνε εμάς πέρα από τα οικονομικά τα οποία ενδιαφέρουν αυτούς για να ταΐσουν τους του, <κοί> Με αφορμή την Κρυμαία Το ΝΑΤΟ επιταχύνει την ένταξη των σκοπίων Στους κόλπους του Ζητώντας την λύση της ονομασίας γρήγορα εδώ και τώρα Ορίστε Καλή σου μέρα Τράζισε έλα, γεια Έλα, γεια Ναι, για, πες, για πες μου Τι Ναι, αλλά είσαι, εσύ είσαι δεν Ναι Γεια σου να Ρε εσύ, περιμένεις να μας κηρύξει τον πόλεμο η Τουρκία Εδώ μιλάμε, μας μα, μα, μα, μα, μα, έχουν πλακώσει την πότα οι Γερμανοί, τους Τούρκους, περιμένεις εσύ Να είσαι καλά Έγινε Να σε καλά, να είσαι καλά Να σε καλά, ]立刻. να είσαι Καλή μέρα, καλή, σου... καλή σου μέρα, καλή μέρα Γεια. Γεια σου ρε <laughs> Να είσαι καλά δηλαδή ε, Εντάξει, με... ε, δεν λέω, ανεβάζεις το ηθικό Μου, μου δίνεις ένα... Έτσι, μια αφορμή για να γελάσω, δεν λέω <laughs> <Μπορείστε>, παρακαλώ <laughs> ναι, ναι. ναι, ναι Ναι, ναι, ναι ευχαριστώ πολύ Λοιπόν που λες, ε, λινάρα μου ζητάνε εσπευσμένα εσπευσμένα, εσπευσμένα το, τη λύση του ονόματος για να εντάξουν τα σκόπια στους κόλπους τους μη και δεν μπουν τα σκόπια στους κόλπους του, του ΝΑΤΟ άσε σου λέω ορίστε παρακαλώ έλα Ξανθώ γένος, θα μας σώσ' το ξανθώ γένος <Ρι> ε, Εντάξει, εντάξει, έλα, έλα, Πάμε σε τίποτα σοβαρό τώρα Διότι εγώ θα σου πω μια κουβέντα Ότι άμα δεν ξεστείς μόνος σου Δεν πρόκειται να σε ξύσει κανένας μεγάλο Και άμα σε, έρθει να σε ξύσει ε, Να σου προσφέρει βοήθεια για το ξύσιμο Χέρι θα σου βάλει <Ρι> Τέλος πάντων, αυτές είναι διαφορετικές αντιλήψεις λοιπόν, το, εκτός των, από το ΝΑΤΟ βιάζεται και το ποτάμι να λυθεί το θέμα του Σκοπιανού ε, έχουμε και το ποτάμι τώρα μεγάλε λοιπόν για το Σκοπιανό για το θέμα των Σκοπίων λοιπόν τονίζει το ποτάμι το ποτάμι ότι πρέπει προσέξτε τι τονίζει να φέρουμε τη σημερινή εθνικιστική ηγεσία της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας ε, της Μακεδονίας προ των ευθυνών της συνδέοντας Αποτελεσματικά την ευρωπαϊκή προοπτική της μικρής αυτής χώρας με την οριστική διευθέτηση του ζητήματος. Όλοι βιάζονται μεγάλοι. Κανένας δεν βιάζεται να δει το θέμα των ασθενών στην Ελλάδα, τη παιδείας, των νέων, των συνταξιούχων, των ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν επόμενη ώρα, δεν έχουν μεροκάματο. Των ανθρώπων οι οποίοι αυτοκτονούν. τον ανθρώπων οι οποίοι πεθαίνουν από γρήπη. Κανένας δεν βιάζεται για αυτά τα πράγματα. Όλοι βιάζονται για αυτά τα οποία τους λένε τα αφεντικά τους. Βολεμένοι. Με βολεμένοι. Με παχυλές αμοιβέ, Βολεμένοι και χορτασμένοι. Ό,τι τους βάζουν τα αφεντικά τους. Βγαίνουνε στα πληρωμένα τους κανάλια. Έτσι. Και λένε, λένε, λένε. Για την πραγματικότητα. Δεν με την πραγματικότητα. Όπως βλέπεις δεν ασχολείται κανένας. Κανένας δεν ασχολείται σου λέω. Λοιπόν, βγαίνει τώρα ο Θεοδωράκης και μας μιλάει για κομματικό κατεστημένο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη που βολεύεται με τη μικρή συμμετοχή κάνοντας, την ουσιαστική, την, την, κάνοντας ουσιαστική την πολιτική υπόθεση μιας μεοψηφίας. Παλουκάρι μου, παλουκάρι Yeah. Yeah. Έγινε. Τους νοιάζουν όλα, τους νοιάζουν. Ό,τι τους βάζουν να κάνουμε, τους νοιάζουν. Ό,τι αποπροσανατολίζει από το πραγματικό πρόβλημα που έχει oh, ο Έλληνας τους μοιάζει και για αυτά φωνάζουν. Για τίποτε άλλο δεν δε φωνάζουν. Παρακαλώ. Έλα. Δεν so πειράζει. Έλα Καλά έγινε Έγινε Έλα Έγινε σου λέω Έλα γεια γεια Δεν γίνεται ρε πουλάκι μου ιστορία Με αυτά τώρα Δεν γίνεται ιστορία Με αυτά που έχεις καρφωμένα στον εγκέφαλό σου Επειδή έτσι σε συμφέρουν ποιο βόηθησε τους Έλληνε, αν θα με τρελάνεις Ο Αλέξανδρος ο πρώτο! Βόηθησε τους Έλληνε με το μέτερνη Ρε παρατήστε με να πούμε Μου γένατε ιστορική όλοι ξαφνικά να πούμε Και θα έρθει ο Ρώσος να σας σώσει uh -huh. Άμα τώρα Γίνεται ιστορία τώρα Εξυφυνομένα στο κεφάλι σου να πούμε Άσε με τώρα να Βγαίνεται no, ιστορία έτσι να πούμε Με τις κάναρθες κραυγές του κάθε δήμου και του καθένα ο οποίο νομίζει ότι έγινε ιστορικό, επειδή αρπάζει ένα κομματάκι από την ιστορία και το, το, το, το ερμηνεύει και το, το, το, το, το χρησιμοποιεί κατά το δοκούν. Έλα ρε παιδιά τώρα! Να, έλα ρε παιδιά τώρα! Πάμε παρακάτω να πούμε: Εδώ βιάζε το ποτάμι τώρα. Το ποτάμι βιάζεται να λύσει το θέμα των Σκοπίων. Λύστε το το θέμα των Σκοπίων. Λύστε το το θέμα των Σκοπίων. Όλα τα έχετε λυμμένα. Είσαστε τόσο χορτασμένοι. Που τα έχετε λιμένα Καλή σου μέρα Στάθη Καραγιαννίδη Καλή σου μέρα Να είσαι καλά Καλημέρα στην Κυψέλη που μας ακούει Και μου λέει ο Στάθης Εδώ μου στείλε ένα mail ποιος να φωνάξει Ρε Γιάννη για τα προβλήματα Του Κοσμάκη, τα μεγάλα κανάλια Των, των εθνικών εργολάβων Που κάνουν πάρτι πάνω στα πτώματά μας Α, Αυτά λέμε ρε, Στάθη Αυτά λέμε, κατάλαβες Αυτά λέμε και, και που τα λέμε Τι έγινε Τώρα, πρόσεξε πως ενδιαφέρει όλους αυτούς τους τύπους οι οποίοι θέλουν να μας σώσουν. Ε, ε, ε, ο, ο, αυ, αυτό το, πρόσεξε. ο Στουρνάρας, για παράδειγμα, μας λέει ξεδιάντροπα, δηλώνει ότι όταν δεν κερδίζει η κυβέρνηση τους στόχους που τους βάζουν οι δανειστές, τότε θα πληρώνει έξτρα φόρους ο λαός. Ο λαός! Είδες λοιπόν αυτή τη στιγμή 5, 10, 0, αντιπολιτευόμενους να πάνε να του τα κάνουν λαμπόγιαλο, Λαμπόγια, πρε ποιος λαός είναι ο λαός τελικά ρε μεγάλε Ποιος είναι ο λαός Τα ποτάμια που τρέχουν πίσω από το Θεοδωράκι Οι Σιριζέοι που τρέχουν Εσείς δεν είστε ο λαός να μου Και κάθετε τώρα ε, Θα δεις κανένα να ορίεται Για αυτά που λέει ο υποτακτικός Στουρνάρας Θα δεις κανέναν αντίθετα Θα παίζουν με αυτά που κάνουν Παίζουν το ρόλο του αναχώματος Για να δουλεύουν τα πολυνομοσχέδια Να δουλεύουν να νόμους Προχθέ σας είχαμε παρουσιάσει τον νόμο που περάσανε Για την ψήφο των ολοδαπών Για την ψήφο των ολοδαπών Μίλησε κανένα. Άκουσε κανέναν αντιπολιτευόμενο Κανέναν νέο σωτήρα τύπου Θεοδωράκη Τύπου Πολύδωρα, ξέρω εγώ ποιοι είναι Να βγάλει καμία άναρφη κραυγούλα γι' αυτό Και σου επαναλαμβάνω Στις εθνικές εκλογές σου βαφτίζουν ένα εκατομμύριο ολοδαπούς ε, Ότι μένουν εδώ και έχουν ψήφο Τι θα κάνεις? Τι θα κάνεις, θα σε κατεβάζει ο Συνδικάλα στον δρόμο ή θα ρίξεις το σακίδιο στην πλάτη σαν το Σταύρο με τις Molotov μέσα να πας να τους κάνεις νταντά. Αλήθεια, τι έχει ο Σταύρος στο σακίδιο μέσα, ρε βέβαια. Δεν θα μου απαντήσει κανένας, τι έχει μέσα στο σακίδιο ο Σταύρος. Ορίστε. Τι να σου πει ο Σταύρος τώρα για τις αλουδαπές ε, ψήφου ε, και αν θα έχει πρόβλημα και η Ήπειρος και η Φλόρινα Εντάξει Εφόσον βιάζεται να ενταχθούν τα Σκόπια αλλά και η Αλβανία να ενταχθούν στον Άτο και στην ΕΟΚ και τα Λιμπάν Τι να σου πούνε μεγάλε Το πρόβλημα είναι να συμμετέχουν και αυτοί να τους δώσει την ψήφο για το Φερετζέ τη Δημοκρατίας διότι για κάποιο λόγο τον οποίο δεν μπορώ να λύσω μέσα στο, στο μυαλό μου, ενώ κάνουν τα πάντα ε, φασιστικά, ναζιστικά, χρειάζονται και το, και το φερετζέ τη δημοκρατία. Θέλουν να λένε ότι είναι δημοκρατικά, ρε παιδί μου, αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω γιατί, ρε Δεν ξέρω γιατί, για ποιο λόγο. Λε και δεν κάνουν αυτή τη στιγμή ό,τι του γουστάρει. Δεν κάνουν ό,τι του γουστάρει. Τι, τι, γιατί τα κάνουν, Γιατί θέλουν ψήφου. Τι να σου πω τώρα, ρε. Τι να σου πω. Δεν μπορώ να στο Δεν μπορώ να το ερμηνεύσω για μένα Πάντως Παρακαλώ Έλα Έγινε Να σε καλά, να καλά, να σε καλά, ναι, ναι, ναι, ναι. έλα. <ελεύει> <σίλει> αυτά, αυτά όλα τα αναχώματα, αυτά όλα τα αναχώματα, όπως και αν λέγονται μεγάλε, ε, δεν δου, ε, κάνουν την πρόβατο τώρα με, τα, με τις ευρωπαϊκές εκλογές και τις καλλικρατικέ Είναι τα, τα πολλά κομματίδια τα οποία θα απαρτίζουν τη μελλοντική διακυβέρνηση, γιατί πάλι θα χρειάζονται το φερετζέ της δημοκρατίας, της δημοκρατικής ψήφου. Λοιπόν, όλοι αυτοί λοιπόν μεθαύριο στι εθνικές εκλογές θα κάνουν μια κυβέρνηση, θα την πούνε, Ά, τις, ξέρουν αυτοί, έχουν και ωραία ονόματα εθνική ενότητα για την εθνική, ξέρω εγώ, ανα, πα, Παλιγενεσία Α, διάφορα και θα σε κυβερνάνε. Αυτή είναι η ιστορία και καμία άλλη. Τώρα, η πραγματικότητα, όσο και αν δεν σου αρέσει, έτσι, στη Θεσσαλονίκη λέγαμε ηρωνικά παλιά του ελληνάρες νεόπτωχου έχουμε πραγματικούς νεόπτοχους. μπαίνουν στην ουρά για ένα πιάτο φαΐ κυρίως στις δυτικές συνοικίες 2.500 άνθρωποι δεν έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. εκατοντάδες παιδιά δεν εμβολιάζονται στα κοινωνικά ιατρεία ενοριών ε, δεν, δεν εμβολιάζονται τρέχουν στα κοινωνικά ιατρεία και δήμων εκλυπαρώντας για εμβόλιο τα παιδιά στις ουρές λοιπόν σε Σίτια, εκεί που κάνουν οι εκκλησίες, ξέρω εγώ ποιος κάνει, για ένα φιάτο φα. 6.500 πολίτε, περισσότερες από 700 οικογένειες εκλιπαρούν για ένα πακέτο με τρόφιμα. Για 50-60 ευρώ προκειμένου να πληρώσουν λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτά είναι πραγματικότητα. Αυτά είναι πραγματικότητα. Συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη. Ε, αυτό το ρεπορτάζ έχουμε, βέβαια σίγουρα συμβαίνουν και αλλού. Για την πραγματικότητα αυτή όμως Δεν θα ουρλιάξει κανένας Δεν θα μιλήσει κανένας Το πρόβλημά τους είναι Αν θα ενταχθούν γρήγορα τα σκόπια Λοιπόν για να τελειώνει η ιστορία Να πούμε και να αλλάξουν όνομα Τι γίνεται στην Ουκρανία Το αεροπλάνο αναλύσει επί αναλύσεων Αν είναι τσόγλαν μπορεί ο Αλέξης Λοιπόν και τέτοια Αυτά είναι που Αυτά σου πουλάνε αυτή τη στιγμή Με την πραγματικότητα θα επανέλθουμε δεν ασχολείται κανένας. Κανένας. Απολύτως κανένας. Και θα μου πεις τι να κάνουνε Ξαναλέμε εμείς λοιπόν. Αυτοί είναι που έχουνε τον κόσμο, Το λαό και κουλαντρίζουνε. 10 10-20-30 30 χιλιάδες πόσους κουλαντρίζουνε. Να τους κατεβάσουν στον δρόμο. Τι, τι να κάνουνε. Τι να κάνουνε. Βέβαια ο κόσμος Είχε κατέβει στον δρόμο Αλλά λειτουργήσαν τα αναχώματα Μπορείστε παρακαλώ κάτω Τι Σύσυμ Με στο σάκο μου λέει όλος άλλος έχει τις 10 εντολές Τι να ήταν 10 οι εντολές μεγάλε τώρα Τώρα είναι πολλές οι εντολές Λοιπόν Αυτά που λες Προβληματίζεται Α έχουμε Λοιπόν Ο Γκάουκ που ήρθε εδώ και πήγε και στο τους λιγκιάδες πάνω, μας είπε ότι δεν έκανε σοου στην Ελλάδα πρόσεξε <laughs> <laughs> ναι ζήτησε συγγνώμη λέει τέλος πάντων και έπρεπε να ζητήσουμε συγγνώμη, δεν έκανα λέει σοου λέει στην Ελλάδα, ζήτησε συγγνώμη και τα λοιπά και τα λοιπά, βέβαια ο Γκάουκ ο Γκάουκ, είναι μεγαλωμένος πρόσεξε, μπορεί να ήταν εσές ο πατέρας του έτσι το... Τον ευουτήξαν τον πατέρα του ό, για αυτά τα οποία τα οποία έκανε. Αλλά μετά ο Γα, ο, ο μικρός Γκαουκάκης <γίλει> έγινε πάστορας και έψαξε και είδε τα κακά πράγματα που έκανε ο μπαμπάς του και αποκήρυξε τον μπαμπά του και υποστηρίζει τους Έλληνες. Δεν μας δουλεύετε κανονικά δηλαδή. Σας είχαμε ρωτήσει παλιότερα. Είχαμε βάλει ένα θέμα παλιότερα, ξέρω εγώ, για τους, για τους απογόνους των κουκουλοφόρων οι οποίοι ε, σε, κυβερνάνε... Από άκουρη άκρο την Ελλάδα. Το ερώτημα είναι το εξή. Υπήρχε ένας Ρουφιάνος στην κατοχή Γουκλούφ. Πήγαινε και έδειχνε με το δάχτυλο πατριώτης και τους εκτελούσαν. Το δίναντι του δίναν και πήγαινε και μεγάλο το παιδί του. Όταν πήγαινε σπίτι μεγαλώνοντας το παιδί του, τι έλεγε στο παιδί του. Εσύ θα γίνεις δημοκράτης και θα εναντίον και τα λοιπά και τα λοιπά. Πλάκα μας κάνετε. Μας κάνετε πλάκα. Αλλάζει το κύτταρο με τίποτα. Τι μας λέτε τώρα, δηλαδή. Ότι Γκάου ο Γκάου το show εδώ και τι η κατάσταση. Λοιπόν που λες... Τι να μας πει δηλαδή τώρα ο Γκάου? Τι να μας πει ο Σταύρος Και τι να μας πει και ο Κρυσταύρος και, και ο Αφέντης ο Τσουλομίτης Και ο Δήμο Και ο, και... ο Μπαρμπαδίμος Πέθανε, ο Μπαρμπαδίμος Πάει Τι να μας πούνε δηλαδή, δεν η πραγματικότητα Η πραγματικότητα είναι μία Μία και μοναδική Πεθαίνουν άνθρωποι ρε καταλαβαίνετε Πώς αλλιώς δεν το πάρουμε να το χορέψετε Πεθαίνουν άνθρωποι άνθρωποι δεν έχουν επόμενο πεντάλεπτο όχι ώρα να ζήσουν και κάθεσε τώρα σήμερα και μας αναλύει πολιτική να μου τους είδες τι καμάρει κάνανε χθες να πούμε στις, ε... στα τηλεοράσια κορδοτή καμαρωμένη για να εισπράττουν την τιμή που βγάλανε τα ελληνάκια στους δρόμους να τους αποτίσουν δηλαδή σε ποιους να αποτίσουν τιμή δηλαδή σε ποιου. σε αυτού οι οποίοι υπέγραψαν υπογράφουν τα πάντα σε αυτούς οι οποίοι υποτίθεται ότι είναι αντιμνημονιακοί συμπολιτευόμενοι και <χι> κάνουν τα κόλπα τους αυτοί είναι Αυτή είναι αυτοί είναι μεγάλε οπότε βαδίζουμε που βαδίζουμε στο... στο άγνωστο στο άγνωστο με βάρκα την Βαδι... στο γνωστό βαδίζουμε Μουσική αλλά δυστυχώς οι παροπίδες της βόλεψης δεν μας αφήνει να δούμε δε μας αφήνουν να δούμε την πραγματικότητα δεν μας αφήνουν να δούμε την πραγματικότητα. Δεν μας να δούμε την πραγματικότητα. Παρακαλώ. Όχι, μην. Όχι, άσε να περάσει. και σήμερα είπα. Α, ναι, ναι, ναι. Περίμενε, περίμενε. Ναι, ναι, ναι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται. Ρε, παιδί μου, κάτσε ρε, παιδί μου. Μισό λεπτάκι έχω ανταπόκριση από την. από τι έγινε, να πούμε χθε. Θέλει να ακούσει. <Το> Περιμένει, έλα, γεια, γεια. <Το> <Περίμενε. Το> αποκρίτριά μας, λοιπόν, Φρόσο Μαγκουφάνα, επανέρχεται να μας μεταδώσει τον uh, Παλμό. Που πήγες ρε... Ε, τη, ε, τον Παλμό. Φρόσο, σε παρακαλώ πες μας για την Εθνική Παλικενεσία. <Το> <Το> <Το> 조선노동당 Μας... Τι λέε ρε παιδί μου, έγιναν τέτοια πράγματα 평양에서 1921? ...팀 είσαι, κοινωνίαν 김정ουν δόντσι, κοινωνίαν 김정ου Αχα Μάλιστα Μάλιστα Εντάξει τώρα τελείωνε το θέμα να πούμε Μάλιστα τέλειωνε παιδί που εντάξει μάθαμε τι είπανε Έτσι <ΚΟΤΟΥ> μας. Χαμός σου λέω έγινε Ακριβώς όπως τα, όπως τα έπε Η απεσταλμένη μας φρόσου μαγκουφάνα Λοιπόν Ελληνάρα μου όπως καταλαβαίνεις Δεν υπάρχει γλιτομός από πουθενά Δεν υπάρχει γλιτομός από πουθενά Είναι πολλά, πολλές οι ομάδες Πολλά τα κόμματα Είναι πάρα πολλά Όπως ε, μπορούμε Αν θέλετε να ακούσουμε παρέα ένα πολύ ωραίο τραγούδι, σε τα αφιερώσω, δύσκολα τραγούδια αυτά, δεν τα ακούτε και κάθε μέρα. Ανοίξτε λίγο τα ραδιοφομάκια τα ραδιοψωμάκια, ναι. τα ραδιοφωνάκια, να τα ακούσουμε παρέα, αφιερωμένο εξαιρετικά σε όλους σας, από εδώ, από, τη... από μας Για ανοίξτε. Κι' α μου ζωή μου την εισή Μα που πάντα μέσα στην καρδιά μου θα Μακβουλέ λοιπόν με την ε, περίφημη Στέλλα Χασκίλ Ωραία πράγματα αυτά Αυτά τέλος για σήμερα κυρίες μου και κύριοι Τέλος Ήρθε το τέλος Λοιπόν μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Θα ακολουθήσουν τα γλαίκια του κανάλα. Εμείς δεν με ενεί, παρά να σας ευχαριστήσουμε Για τις ε, πραγματικά πολύ ωραίες παρατηρήσει σας Για την υπομονή σας Να ακούτε Αυτή την εκπομπή Και να ευχηθούμε να είσαστε Παξάπαντε καλά, πάντοτε, μα πάντοτε, για και χαρά σας. Ατόνενα Tu FM sternr